Επιμέλεια για τη βραδινή λαϊκή συγκέντρωση. Το μεγάλο ξεσηκωμό σήμερα το βράδυ 6,5 ώρα είναι η Θα πάνε εκεί κόσμος πολλοί. Αναμένεται να βουλιάξει για άλλη μια φορά το Σύνταγμα. Το οποίο Σύνταγμα έχει ζήσει και αν έχει ζήσει, έχει δει συγκεντρώσει, έχει δει αιτήματα, έχει δει και έχει ακούσει ψευδεστήσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο μόνο σε αυτή την πλατεία, σε αυτά τα τσιμέντα. Όσα δεν έχουν σπάσει από κάποιου εκεί μπάχαλου έχουν ακούσει και έχουν νιώσει. Ψευδεστήσει και ψευδεστήσει. Αυτό το τραγούδι το διαλέξαμε έτσι ω πρώτο. Θα το ακούσουμε και σε αναλλαγέ. Για να τονώσουμε το φρόνημα των Αθηναίων, γιατί πρέπει να κατέβουν σήμερα στου δρόμου. Είμαστε υποστηρικτέ του τα Ταλίμονο. Τέτοιο τσίρκο δεν μπορούσαμε εμεί να λείπουμε. Τσίρκο εδώ, τσίρκο εκεί. Γενικότερα υπάρχουν πολλά τσίρκα τα οποία τα στηρίζουμε με όλη μα την ε, διάθεση. Είναι του Μίξτο Δωράκη, σε μια εκτέλεση, νομίζουμε, πολύ βατή, πολύ απαλή. Πολύ βελούδινη που ταιριάζει στα βατά και βελούδινα αιτήματα, αυτιά, χέρια, πόδια. Όλων αυτών που θα κατέβουν σήμερα το βράδυ με έτοιμα να παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση για να έρθει άλλη να εφαρμόσει μνημόνιο. Όπως έκαναν οι προ-προηγούμενοι, όπως έκαναν οι προηγούμενοι, όπως κάνουν οι τωρινοί και όπω θα κάνουν και οι επόμενοι. Οπότε να συνεχίσουμε το, την τόνωση του φρονήματος των Αθηναίων. Και εκεί... Καλό είναι, καλό είναι για τόνος, δεν θέλει και παραπάνω. Μην πολυτονωθείτε και βγείτε κάνα δύο εκατομμύρια κάτω και του χάσουμε. Υπάρχει ένα κίνδυνο. Καλά να γίνονται τα σόου στι πλατείε και καλά να παρετηθούν, να φύγουν. Είναι άχρηστοι, ανίκανοι, αδίστακτοι, όλα αυτά εντάξει, σωστά. Αλλά μην του χάσουμε κιόλα. Χάσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, τους του υπουργού του, του ό,τι καλύτερο διαθέτουμε σε βουλευτές, Δεν θέλουμε κατά να τους χάσουμε, να μην φύγουν ακόμα έχουν να δώσουν πάρα πολλά στην αριστερά στο επαναστατικό κίνημα, στον τόπο στο γερμανικό τόπο, στο γαλλικό τόπο στην γερμανική τράπεζα, στη γαλλική τράπεζα στο Σόιμπλε, στο Ντάισεμπλουμ πάνω που τους αγάπησαν όλοι αυτοί να τους χάσουν, όχι θα είναι τόσο όσο η σημερινή συγκέντρωση αυτή η πλατεία λοιπόν γιατί αυτό είναι το θέμα μας αυτές οι τσιμεντόπλακες εκεί, αυτά τα δέντρα τα κάγκελα, η άσφαλτο, όλος αυτός ο χώρος, η τύχη από τα γύρω ξενοδοχεία και κτίρια. Έχουν ακούσει πολλές ψευδεστήσεις. Κάποιες θα ακουστούν σήμερα το βράδυ, κάποιες άλλες ακουστήκανε πέρυσι τον Ιούλιο. Είμαι άνεργη, έχω κάποια μεροκάματα, αλλά ψάχνω εδώ και πολλά χρόνια για μια μόνη δουλειά και πιστεύω ότι τώρα κάτι θα γίνει πόσο καλύτερο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι κάτι καινοτόμο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Ελπίζουμε η αρχή αυτή να βοηθήσει και όλη την Ευρώπη. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Θα πάψουμε να έχουμε αρρώστους στον δρόμο, Ανθρώπου να ψάχνουν στι τενεκέδες, παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να μην έχουν να φάνε και να μην έχουν σπίτι να κοιμηθούν. Θα πάψουν οι κατασχέσεις των σπιτιών. Με τόσα φλαμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανό. και εκείνη μες τα σιδερά και τούτη με το χώμα και εκείνη μες τα σιδερά Και του τι μα το χώμα. Βενσερέμο, άσταλα, Βικτόρια, Σέμπρε. Αλέξη, τζι και μα οδηγεί, Συρίζα, ΣΥΡΙΖΑ Έτσι λοιπόν, το τραγούδι έχει δύο εκτελέσει. Αυτή που λέει ο Ευαγγελόπουλο, που εκφράζει του Συρυζαίου, γιατί αυτή που ακούσατε ήταν Συρυζαίοι από το όχι πέρυσι. Από τι συγκεντρώσει που είχαν γίνει στο Σύνταγμα και αυτό το όχι μέσα σε μια μόλι βδομάδα έγινε, το κάνανε. Ναι, και η, εκ, η εκτέλεση των μπλε, γιατί οι μπλε λένε το όσο που να είναι που ακούσαμε στην αρχή, εκφράζει του παρετηθείτε. Είναι δύο Ελλάδες, εμεί εδώ πάντα διχαστικοί. Πάμε να διχάσουμε, να χωρίσουμε. Η μία Ελλάδα είναι η Σιριζέοι που ήλπιζαν, η άλλη είναι οι παρετηθείτε που ελπίζουν. Όμω και οι δύο δεν διαφωνούν στα βασικά γιατί η Ευρώπη θέλουν και η Ευρώπη τα έχει όλα αυτά μνημόνια, είτε μπλε είτε ρόζι είτε κόκκινα. Είτε πράσινα είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρώμα. Παρ' όλα αυτά θα μείνουμε λίγο στο διχασμό γιατί πάντα πιάνει, πάντα πουλάει ο διχασμός Να συνεχίσουμε λίγο με τι ψευδεστήσει που άκουσαν οι τσιμεντόπλακες του Συντάγματο πέρυσι το καλοκαίρι. Ο Σύπρα θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Ε, είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Είμαι σίγουρο ότι η ελπίδα έχει έρθει το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος, ένα το 1940 Μεταξάς και ο Αλέξης Τσίτρας. Σόπα που θα σημάνουν οι καμπάνες, σόπα που θα σημάνουν οι καμπάνες. Μπενσαρέμος. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Ασταλά Βικτόρια Σέμβρε. Άστα, κανονικά όμω. Κλείνουμε εδώ με του Ιριζέου, ξαναγυρίζουμε στους παρετηθείτε. Σήμερα το βράδυ, εμψυχώτη όλων αυτών, εμεί τον θέλουμε και λαϊκό ηγέτη να βγει μέσα από τι φλόγε του σημερινού κινήματο κατά καταμεσίς του Ιουνίου, όχι Ιωνίου, κατά μεσή του μπορεί και Ιωνίου, δεν ξέρει κανεί. Αλλά προ το παρόν να μείνουμε στο μήνα. Κατά του Ιουνίου, να βγει μέσα από τι φλόγε και να πει αυτά που όλοι θέλουν να ακούσουν.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 Μένει και για σοφιά το Μέγα Μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Αμή! Βεβαίως, με το ποτέ-ποτέ δεν θα αφήσουμε τη χώρα στου κομμουνιστέ, εννοούσε του Ιριζαίου, αυτό είναι η τρολιά η μεγάλη. Το θέμα είναι ότι, όχι αυτό βέβαια, είναι επαγγελματία. Κάποιοι άλλοι τα πίστευαν, τα άκουγαν από κάτω. Καιρό να ενωθούμε. Έχουμε αρχίσει δέκα λεπτά και έχουμε σπείρει το διχασμό. Με το ίδιο τραγούδι βέβαια, με φοβερέ εκτελέσει και το ένα και το άλλο. Υπαραιτηθείτε, ημείνετε, η φύγετε, ή μη φύγετε. Όλοι αυτοί θα ενωθούν τώρα κάτω από τη σκέπη και τη σκιά του Σάκη, του σάκη. Του σάκη. Του σάκη Ρουβά βεβαίω. Ο Σάκης θα, πει, θα πείτε και θα πούνε κάποιοι ότι πέρυσι ήταν με τη μία πλευρά με τους Μένουμε Ευρώπη, γιατί είχε ψηφίσει ναι. Έλα όμως που τα έφερε η ιστορία και αυτοί που ψήφισαν όχι τελικά στα λόγια του Σάκη ήρθαν. Γιατί πρέπει να είμαστε διχασμένοι. Γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ένα ναι ή ένα όχι σε ένα ερώτημα που πια δεν ισχύει. Σάκη, χαλάρωσε. Μείναμε στην Ευρώπη. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουμε. ΣΥΡΙΖΑ. Κάπω έτσι έγινε η ιστορική ένωση η συμφιλίωση εθνική είτε ψηφίσατε ναι είτε ψηφίσατε όχι ναι βγήκε τελικά οπότε όλοι μαζί προχωράμε όλοι μαζί λοιπόν με νέο τραγούδι για την σημερινή και για όσες γίνουν με τις ίδιες ψευδεστήσει συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα έρχεται να μας υπογραμμίσει μουσικός στις διαδηλώσεις μας είναι πάλι από τον Σάκη Παρατηθείτε λοιπόν στη σημερινή συγκυρία. Είναι ένα αίτημα το οποίο δεν απαντά σε ανάγκε ελληνική κοινωνία και το οποίο βρίσκεται εχθρικά απέναντι. κινείται εχθρικά στη χώρα αυτή τη στιγμή. Με αυτή την έννοια του σχολιάζω πολιτικά μόνο. Είναι η Γερο Βασίλη, η οποία διέκοψε το σάκι στην καταπληκτική του ερμηνεία. Είναι από τον τόπο εκτελέσεων τέτοιων τραγουδιών, την πλατεία τη Νέα Μύρνη, που είχε γίνει η περίφημη συναυλία. Διέκοψε η Γερο για να μα πει ότι όσοι θα πάνε σήμερα κινούνται εχθρικά προ τη χώρα και θα ακούσουμε τώρα ελάχιστοι, όχι πολύ κυβερνητική ομοψυχία και ομοφωνία. Η Γερο Βασίλη το είπε αυτό χθε. Τι είπε σήμερα το πρωί ο Κυρίτσι για τη Γερο που το είπε χθε. Γιατί μια αντικυβερνητική διαδήλωση εισπράττεται από την κυβέρνηση ω μια κίνηση εχθρών. Ε, της χώρας yeah. με την κυβερνητική εκπρόσωση αυτό είπε περίπου mm. ότι όσοι μετέχουν εκεί σε μια διαδήλωση αντιγυβερνητική κυβερνητική. εχθρική προς τη χώρα είναι εχθρική προς τη χώρα γιατί η κυβέρνηση θεωρήγωση θα ξέρω, στη εγώ δεν συμφωνώ με αυτού του είδους τοποθετήσεις θεωρώ το λίγο υπερβολικές μια συγκέντρωση είναι <Το> <Το> <Το> <Το> Σχέδιο αντιδημοκρατικής εκτροπής ε, Υπάρχει το σχέδιο Τώρα δεν ξέρω αν είναι σχέδιο Ή αν είναι ενστικτόδης Αντίδραση της, της νέας δημοκρατίας Μη φοβάστε Σιριζέοι δεν πρόκειται να πέσετε Κανένα σχέδιο εκτροπής δεν πρόκειται να αποδώσει Γιατί έχετε το Σόιμπλε και το Ντάισεμπλουμ Αυτοί σας στηρίζουν Αυτοί κάνουν κουμάντο στην Ευρώπη Και η Μέρκελ βεβαίω. Οπότε με νύχια και με δόντια θα στηρίξουν την καλύτερη κυβέρνηση, την πιο πιθήνια, κυβέρνηση που έχει, τους έχει τύχει δεν το περίμεναν και οι ίδιοι μέσα σε ελάχιστο χρόνο κάνουν ακριβώς ό,τι αυτοί ζητάνε κάνουν παραπάνω από αυτά που αυτοί ζητάνε οπότε κανένα σχέδιο εκτροπής που το έχει εκπονήσει ο κούλης ο άδωνης ή παρετηθείτε ή μείνετε ή φύγετε και τα χάσταγ τα διάφορα δεν πρόκειται να κλονίσουν αυτή την πολύ ισχυρή δύναμη, τον ισχυρό δεσμό μεταξύ ξένων και ελληνικής Κυβέρνησης. για τον απλό λόγο τα συμφέροντα των ξένων με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορεί κανείς να τα κλονίσει είναι δικά τους και δικά τους με αυτή πάντα την κυβέρνηση και με την προηγούμενη αλλά αυτή έχουμε τώρα για αυτήν λέμε ακολουθεί το μονόλεπτο της φεδρότητας το οποίο ε, σχεδόν αποκλειστικά το έχει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Δημάρα. Εμεί λοιπόν, και μιλά πρώτα ω οικολόγου βουλευτή, αλλά νομίζω το εκφράζω και του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, που από ανάγκη αποδεχτήκαμε και ψηφίσαμε το τελευταίο μνημόνιο, για να μην καταρρεύσει η χώρα μα και πεινάσουν οι Έλληνε, εμεί δεν αποδεχόμαστε τον νέο νεοφιλελευθερισμό που βρίσκει απέναντί του όλο ένα και περισσότερου σε όλο τον κόσμο. Μπράβο! Θα μα πείτε ότι το τρίτο μνημόνιο δεν έχει νεοφιλελεύθερα μέτρα. Βεβαίω έχει. Ψηφίσαμε τέτοια μέτρα από ανάγκη. Σε ένα σκληρό δίλημα και μετά από μια άνηση διαπραγμάτευση Ψηφίσαμε με θλίψη Μουσική Και το τονίζω Γιατί δεν είχαμε στο συγκεκριμένο χρόνο άλλη επιλογή Σύμφωνη με τις αρχέ μα. Κάτω από το χώμα Μέσα σταυρωμένων χέρια του Κρατάνε τι καμπάνες στο σχημί Προσμένουμε την ώρα Προσμένουμε να συμβάνουν την Ανάσταση Θα μα πείτε ότι το τρίτο μνημόνιο δεν έχει νεοφιλελεύθερα μέτρα. Τούτο το χώμα είναι δικό του και δικό μα. Δεν μπορεί κανεί να μα το πάρει. Ωραία μουσική υπόκρουση. Ο κύριος Δημαράς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλάψει όταν ψήφιζε τα μνημονιακά πακέτα πριν κανένα μήνα πότε ήτανε και γενικότερα κάνει τέτοιες δηλώσεις λέει ότι είναι κατά του νεοφιλελευθερισμού και ο ίδιος θέτει την ερώτηση γιατί όμως ψηφίσαμε τα νεοφιλελεύθερα και καταλήγει στο 88 επιχείρημα προφανώ στον πίθι των ίδιων ότι αναγκαστήκαμε. Όλοι άλλοι τα κάνουμε χαρά, ετούτη αναγκαστήκαν. Το αποτέλεσμα δεν το κοιτάει κανείς στη λογική πάντα του κυρίου Δημαρά. Η φεδρότητα πάντα μας ενώνει ως έθνος, όντω, είναι διαταξικό φαινόμενο. Όχι όμως μόνο αυτή και η αυταπάτη και κυρίως η απάτη. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι να παίρνει δύναμη και ορμή το μεγάλο αίτημα της στιγμής. Και το μεγάλο αίτημα της στιγμής είναι επιτέλους να φύγουν αυτοί που μας καταδυναστεύουν, αυτοί που μας κορόιδεψαν ένα χρόνο πριν, αυτοί που μας είπαν θα επαναδιαπραγματευθούν και μας φέραν τα χειρότερα, αυτοί που δεν έχουν πολιτική παρά μόνο το μνημόνιο, αυτοί που δεν κάνουν παρά μονάχα ό,τι ορίζουν οι ξένοι προστάτε τους. <Το Όλα αυτά μαζί σήμερα λοιπόν 15 Ιουνίου μας ενώνει όντω η αυταπάτη. Μην τη δούμε. Αμέσω να πάμε να κολλήσουμε. Γιατί η απάτη δεν το συζητώ. Όσοι δεν τα καταφέρουν την ονειρεύονται. Όσοι το κάνουν κοροϊδεύουν όλου του άλλου. Η φεδρότητα. Δεν χρειάζεται. Ειώνε τώρα σε αυτό τον τόπο. Εδώ είναι η 211 2108-20. Προσπαθούμε μετά τα διχαστικά αρχικά μηνύματα να βρούμε αυτά που μα ενώνουν. Βρήκαμε δύο-τρει, έχουμε άλλο ένα προ το τέλο. 211 208 20 φεδρό αυτό που σα περιμένει εκεί, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Πείτε τι απόψει σα. Αν θα πάτε, αν δεν θα πάτε. Σητήστε αφιερώσει, παραγγελίε για την παρασκευή. SMS επίση μπορείτε να στείλετε και το βλέπουμε, γράφοντα real και ενώ το μηνμάσα και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο PR. Ο Μάριο Καγγή ρυθμίζει τον ήχο. Όλα αυτά μα ενώνουν όπου είπαμε πριν, αλλά αυτό που κυρίω μα ενώνει, μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνι, όπω λέει και το γνωστό σύνθημα, είναι ο γκρεμό. Ο γκρεμό, ο οποίο πάντα είμαστε στο χείλο και διαλέγουμε ποιο θα είναι αυτό που θα μα δώσει την κλωτσιά που τόσο πολύ επιζητούμε και χρειαζόμαστε για να κάνουμε το σωτήριο βήμα μπροστά μπρο. Ο γκρεμό είναι και τίτλο τραγουδιού. Σαν σήμερα έφυγε ο Μάνο Χατζηδάκη 15 Ιουνίου του 1994. Σίγουρα ενωνόμαστε με αυτήν την εισαγωγή. Σε κάθε δρόμο πάντα υπάρχει να γκριμός αρκείς την ώρα να τον και να ξεφύγεις έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρίς που μόναχα με τις θυσίες θα αποφύγεις W tej chwili nie ma, tylko z tym, że dzisiaj przyjechałabym ta dziś, ta nigdy ias com vi ap tomar mistrata pressão no trono o saco mandou quero que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 Μα σε όλα μέσα όμως, σε όλα μέσα παλιά η δήλωση, αλλά είναι σαν να την έχει κάνει τώρα, πριν πέντε λεπτά. ένα ακόμη, προσπαθούμε και με τις μουσικές σήμερα και με τα διάφορα ηχητικά να σηκώσουμε τον κόσμο από τον πολυτελίγιν καναπέ. Και να τον οδηγήσουμε κάτω, στου δρόμου, γιατί πρέπει να διαδηλώσουμε να παρετηθούν. Είμαστε με το παρετηθήτο, όπω έχετε καταλάβει. Αν δεν σα πείσαμε με τι καταπληκτικέ μουσικέ, οι μπλε τραγουδούνε το σώμα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνε. Θα σα πείσουμε τώρα με μια δήλωση άκρο πολιτική για το τι ακριβώ είναι η Σιριζέη του Γεράσιμου Γιακουμάτου. Είναι και αντίχριστη. Διότι ο Χριστό λέει. Να, κατά... να να εξηγήσω, θα... βιάξε. μην βιάξει. Δώση μην σήμερα. Σήμερα έχουν καταλάβει το λαό πινάει. Και ενώ λοιπόν αυτή υπάρχει πίνακα η τραγικότητα, έρχεται ο Σπάντερμαν mm. και λέει, θα, θα, τι θα ρε, εδώ τι γίνεται. Σπάντερμαν το τζίπρα, καινούριο. Ε, ακούσατε είναι αντίχρηστη, κάτι πρέπει να κάνετε όλοι εσείς που έχετε μια αμανία με όλα αυτά. Και ενώ συμβαίνουν αυτά τα κοσμογονικά στην πλατεία του Συντάγματος σήμερα, στέλνει εδώ μήνυμα. Μια ότι μέλο του ΚΚΟΕ πρέπει να είναι, μονόχνοτη και με μικρονιώτα έτσι κι αλλιώ, γιατί ενώ συμβαίνουν αυτά στο Σύνταγμα, λέει: Καλημέρα, σα παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε μια σοβαρή ανακοίνωση. Σήμερα στι 7.30 στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπερνή θα έχει ομιλία του ΚΚΟΕ με θέμα καμιά ανοχή, καμιά υποταγή στην αντιλαϊκή πολιτική. Υπάρχει άλλο δρόμο, Λαϊκή Συμμαχία για τη Λαϊκή Εξουσία και. και, και και προσπαθούν να αποτρέψουν τον κόσμο από το να κατέβει στο Σύνταγμα, να τον τραβήξουν στη Λαμπρινή. Όχι, βέβαια, δεν θα πάμε συντρόφισα νούλη, γιατί έτσι υπογράφει, διότι στην Ηλιούπολη έχουμε δική μα συγκέντρωση εκεί. Μιλάει Θανάσιο Παφίλη 8 η ώρα στην πλατεία που κάνουμε την Παρέλα, στην πλατεία Φλέμινγκ. Θα προτιμήσουμε την Ηλιούπολη για πάρα πολλού λόγου. Ο βασικότερο ότι έχει πολύ ωραίε πλατείε γύρω-τριγύρω, με πολύ ωραία σουβλατζίδικα για μετά την ομιλία. Έλα ρε μου τι έγινε. Έλα τι έγινε. Όταν ακούς τη λέξη κίνημα στην Ελλάδα τι σου έρχεται στο μυαλό πρώτη εντύπωση. Τι σου έρχεται. Παπα-ανδρέου. Όχι ρε φίλε με Γιατί. Ήτανε το κίνημα του βουναυτικού, το κίνημα του βασιλιά. Έλα μα Πα... λίγες τώρα εμένα Πάτυ... παπα-ανδρέου μου έρχεται. Και Γιώργος και Ανδρέας. Στου παρετηθείτε, του ευθύνε. Ναι, θυμοτυπικά δεν πρέπει να παραστεί και ένας τσολιά στο Σύνταγμα. Ε, ναι, θυμοτυπικά πρέπει. Αν για το σουριάλ τη κατάσταση. Πάντως θα έχει πολύ μεγαλύτερη πέραση το κίνημα από το παρετηθείτε, εάν το ονοματίζανε εκεί Όπω, αγαπητείτε. Σε παρακαλώ, Ναι, το κάνω που και πού. Αφθύριο και δεν είναι καλό. Πώ τα βλέπει. Αποτελεσματικό πολύ αυτό το κίνημα, Βαθιέ ιδέε πίσω αυτό το κίνημα. Για πες μου μία. Είναι βαθιές που δεν τι ξέρω, είναι τόσο βαθιές. Πάντω έχει πλάκα. Αν είσαι δηλαδή αλλοεθνή και τα παρακολουθεί αυτά ω εξέλιξη σε μια χώρα, μπορεί να τα κάνει και θεατρικό έργο μετά από 50 χρόνια. Τέλεια. Καλά, εύκολα. Εδώ αν είσαι άστεγο στην πλατεία Συντάγματο πάνω. Σκέψει αυτό ο άστεγος τι βλέπει. Τι έχει δει αυτό ο άστεγος, αυτόν δεν σκεφτόμαι. Αυτό πρέπει να γράψει θεατρικό. Το hashtag nickname brand name παρετηθείτε, πώς μπορούμε να το αγοράσουμε να το πάρουμε και στο χωριό μας. Α, δεν έχετε εσείς εκεί. Όχι, πειράμε μόνο το gay pride εδώ στην Πάτρα Α. και θέλουμε να πάρουμε και την άλλη εκδήλωση. Από πού μπορούμε να ζητήσουμε να μας δώσουν τα πνευματικά δικαιώματα όλο το πακέτο. What is this? Τι είναι αυτό? Το πρώτο φορά αριστερά. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Οκ. Okay. Για πες, πες αλήθεια τώρα, θα του κάσατε. Σιγά του κάσαμε τώρα, <laughs> εντάξει, μια, μια τοποθέτηση προϊόντος Ήταν ο Δημήτρη Κουτσούπα περιέχει τοποθέτης προϊόντος και διαφημίζει την ελληνοφρένεια. Για παράδειγμα, όπω άκουγα στην, στην ελληνοφρένεια το πρωί. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. <laughs> Πόσα κουπούνια στο κουποέ κόψατε, Τι <laughs> <laughs> δηλαδή πρέπει να του κάσουμε αν ακούσει κουτσούπα στην Κουμπί δεν νιώθει αυτομάτως μια υποχρέωση από το θύμιο Το λιγότερο ήταν αυτό Η καλύτερη διαφήμισή σας ήταν αυτή πραγματικά Δηλαδή γέλασα με την ψυχή μου τον άκουγα Να το λέει αυτό Μετά το pipe. Ναι. Θα βγάλουμε και κάνα τέτοιο pipe. Γενικώς αρχίζει μια κουβέντα για πίπες Σήμερα είναι η παρετηθήτε.gr. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω να σου μια εμπειρία από το προηγούμενο από του αγανακτισμένου.com. Για πε. Έχω ένα κουμπάρο, καλά να είναι. Παραδοσιακά δεξιό κτλ. Στο Σύνταγμα κατέβαινε μόνο στην συνερμό για ψώνια. Εγώ ήμουν ο χαζό παρέα που κατεβαίνω στι συγκεντρώσει κτλ. Στι επαναστατικέ γυμναστικέ. Μπράβο ναι. Ομόνια συγκρουφίξ και πίσω. Έτσι μπράβο. Ναι. Χαλαρά. Όταν λοιπόν έγινε το κίνημα των αγανακτισμένων, με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει Ελά ρε παλιό κουμώνι που είσαι. Το λέω Εγώ σπίτι εσύ μου λέει Εγώ είμαι κάτω μου λέει. Συγκέντρωση του του λέω και τι κάνει. Ένα λέει... εδώ παρέα με κάτι που έχουν έρθει κατά 300 <σοίλυ> και <έκανα σοίλυ> να μα μπολιάσουν. Okay. Εκείνοι να μπούμε στη Βουλή, άλλοι από κάτω παίζανε μπάλα. Και, δημιουργήσουμε... και έχουμε και το βαρουφάκι να μα μιλάει για αμεσοδημοκρατίε. <σοίλυ> του λέω εγώ με κάτι που υποστηρίζει, του λέω τόσο φανατικά το Μέγα και το Σκάι, τρομάζω λέω, δεν θέλω να κατέβω. Το αποτέλεσμα από την προσωπική εμπειρία τη Αυτό και, Αυτό και μόνο είναι μια επιτυχία των αγανακτισμένων, το λες Έτσι μπράβο και που κατέβει κάτι έγινε Έτσι λοιπόν και σήμερα οι παρετηθείτε παπάρια.com θα πετύχουν πάλι Θα βάλουν τον κόσμο μια μέρα έξω και ξανά μέσα πάλι Η ελπίδα τώρα έρχεται. Πάλι! Αν θα κατέβουνε τα ρόλεξ, τα καγέντε οι βίλε, οι πισίνες τα βόρεια προάστια εξαιτία Αυτή είναι η ελπίδα. Υπάρχει. Περιμέναμε υπάρχει. την υποθυθέμενη αστική τάξη του κόλου να έρθει να μα φέρει την ελπίδα επιτέλου. Είδαμε και του προλετάριου και του εργάτε τα 45 χρόνια τα αποτελέσματα που είχαν. Mm. Μόνο από αυτού υπάρχει ελπίδα. Αν χάσουν αυτή τα προνόμια του, θα σωθούμε κι εμεί. Βίβαλα, ξεπουλημένοι! <laughs> Βίβα μην τζακώνεστε, είσαστε Ελληνόπουλα είπε ο Ακροατής ο ότι ο Σκάι και το Μέγκα υποστήριζαν τους αγανακτισμένους και βλέπω εδώ στο Twitter η Αθηνά Τιμι είναι μια τακτική μας έτσι ακροάτρια νουνεχής γενικώ, αλλά στην αριστερά οπότε προβλήματα πολλά και λέει υποστήριζαν το Μέγκα και ο Σκάι τους αγανακτισμένους Πότε, Ελληνοφρενία, ρωτάει εμεί, αντί για τον Ακροατή που να τον βρει άλλωστε. Όταν ζητούσαν τότε να φύγουν οι σκηνέ από την πλατεία. Ναι, το ζητούσαν αυτό προ το τέλο τη συγκέντρωση. Στην αρχή, θα σου θυμίσω, επειδή ήμουν και στο Sky. Ε, είχε μπει κάμερα επί 24 ώρου βάσεω και μετέδιδαν τα όσα γίνονταν στην πλατεία. Ε, δεν τα θυμάσαι καλά, τα αρχικά. Στην πορεία, ναι, για ανώδυνα θέματα. Π.χ. να διάσουν η, η, η πλατεία και να καθαριστεί ο χώρο και όλα αυτά. Δεν τα ξεχνάνε ποτέ. Πάντα η είναι το σύνηθος. Αλλά στην αρχή όταν είχε γίνει η δουλειά για να μαζευτεί ο κόσμος αυτή την τεράστια φούσκα των αγανακτισμένων και να νομίζει ότι κάνει κάτι ώστε να μπει μετά μέσα και να το έχει θεωρήσει εμπειρία αγωνιστική και απογοητευτική στη συνέχεια όντως το υποστήριζαν με πολύ μεγάλο Φανατισμό. και με τα όσα δείχναν στις κάμερες τις οθόνες με τις κάμερες και με τα όσα γίνονταν μέσα στα κανάλια και τα όσα συζητούσαν. Εμείς εδώ προσπαθούμε να τονώσουμε το φρόνιμα όλοι σήμερα το βράδυ κάτω και άλλο τραγούδι αγωνιστικό πολιτικό νομίζω ταιριάζει με τη σημερινή ημέρα. Που είναι πραγματικά χίλια ευρώ το σαφτερνό και στι μουρτέλε με λανάντα. Είναι πολύ βαθίω Το καταλαβαίνει ο καθένα σε ξε εικόνε από τον καναπέ, από πουδήποτε, την ψυχή σου την πάει ψηλά. Κήριωσε η όμω Εγώ φορούσα πράγματα και συρριθε με μελάντα. Ταιριάζει σε όλα αυτά που θα δούμε το βράδυ Μπράβη Παρατηθείτε των προτέρων συ χαρητήρια για όλε αυτέ τι εικόνε που θα μα δώσουν και θα μα τροφοδοτήσουν για ένα πολύ ευχάριστο. Και ωραίο καλό κέρι. Ποιο τώρα είναι αρχηγό στον παρετιθεί, εδώ έχουμε θέματα πάρα πολλά λογικό. Ποιο είχε την ιδέα και έκατσε πριν δύο μήνε μόνο του, μόνος του σε ένα πισί και έφτιαξε το hashtag και όλα αυτά και, και, και. Σύμφωνα με το Sky, τον είδα μέχρι βράδυ είναι ο κύριο Στάθης Κάικο. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο εμπνεύστηκε ε, την εκδήλωση, τη διαμαρτυρία hashtag. Yeah, το, το τρέξαμε πολλά άτομα, βέβαια. Έτσι, εγώ το ξεκίνησα. Πώ. Ε, το ξεκίνησα μέσω μετά τι δηλώσεις του δημοσιογράφου της αυγή και μεγάλους του ΣΥΡΙΖΑ, του Γιώργου του ε, Έχω δει τόσα πράγματα και πραγματικά περίμενα κάτι το οποίο να, να με κάνει να κάνω κάποια κίνηση. Οπότε πάντα. τι κάνετε, μπαίνετε στο facebook και κάνετε ένα page. Ναι, ναι, ξαφνικά, εντελώς. Σαν να έμπαινε η Άνοιξη τόσο ξαφνικά. Αυτά σύμφωνα με το Σκάιχτε βράδυ. Σύμφωνα με το Μέγκα σήμερα το πρωί, αυτή που πρώτη έκατσε τη σύμπτωση στο πισί τη και σαν να έμπαινε η Άνοιξη που έμπαινε, έφτιαξε το hashtag στο facebook για πλάκα στην αρχή και μετά έγινε πολύ σοβαρό, είναι η κυρία Ρούλα Καλαρά. Ε, πάμε να δούμε τι είπε ε, η κυρία Ρούλα Καλαρά, που είναι από του προτεργάτες αυτή τη κίνηση. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε. Πριν από τρει μήνε, τον Απρίλιο, εγώ με μια φίλη μου στενή. Μια παλιά συντρόφισα από το Ρήγα Φεραίο, από το κουκουέ εσωτερικού, τη Ρηγούλα Γεωργιάδη, με παίζουσα διάθεση. Σκεφτήκαμε ένα βράδυ κουβεντιάζοντας στο facebook να φτιάξουμε ένα hashtag παρετηθείτε για να γελάμε, να σπάζουμε νεύρα και να γλεντάμε μεταξύ μας. Του στυλ καλημέρα σας παρετηθείτε ή το βράδυ καλή νύχτα σας παρετηθείτε. Ξεκινήσαμε δυο, μέσα σε δύο μέρες είχαμε γίνει 100, σε μια βδομάδα είχαμε γίνει 500. Φτιάξαμε μια μυστική ομάδα στο Facebook, χίλια άτομα, συνεννοούμαστε και κάναμε αυτό που σου λέω. Τα ακού, Στάθη, Στάη και που βγήκε χτε στον Μπογδάνο και νόμιζε ότι εσύ, είσαι, όχι η Ρούλα, το έκανε εδώ μαζί με τη στενή τη φίλη από το Ρήγα Φεραίο. Γιατί τα νιάτα, τα αγωνιστικά χρόνια έχουν εξαργύρωση στην πορεία, το καταλαβαίνει ο καθένα. Μετουσιώνεται όλο αυτό ο αγώνα, η επαναστατική νεανική διάθεση σε κάτι πιο όρημο, πιο στιβαρό και πιο αποτελεσματικό από ότι φάνηκε λαός μέρος βου. Ναι. Ο κύριο Νυφλή. Του καταστοιχόμαστε. Όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι ο κύριο Νυφλή. Όχι, βέβαια, από το Θάμον. Γιατί. Συχένο, ιδέα αυτό που λέτε εκεί. Σα προσβαλω. Ο άνθρωπο είχε ένα πρόβλημα μεγάλο, το είχε πει στο ραδιόφωνο. Ναι. με ένα δάνειο που έχει πάρει και τον πήρα να του πω να πάρει ένα τηλέφωνο στην υπέραση να αλυθεί το πρόβλημα του να μην ξαναδεί στου 5 λεπτά. Τι μου το δώσει τώρα, σα μέσα μου. Μόρε τραβάει τέτοιο ζωή. Μεγαλό ζώρη. Πο... Και έχοντρό και χρεωμένο. Χοντρό είναι. Χοντρό είναι το λιγότερο. Πώ γίνεται να πεινά και να είσαι χοντρό, Είναι και χοντρό και μικρό. Κατάλαβε. Oh, κατάλαβα. Μαγία μου, Χριστέ μου Όλα γίνονται. Από τι στεναχώρια έχει φουσκώσει. Όλα. Μην νομίζει είναι κιλά από Όλη αυτή η είναι από στεναχώρια. Απόστολε! Τι θε! Μ' αρέσει ο τόνο σου έτσι ο μαλακό και γλυκό. Με ξέρει. Είμαι αυτή που σου έλεγα με το γιο το γιατρό. Πανέξυπνο, πανέμουρο. Σε ακούω κάθε μέρα νοείται. Και στι επαναλήψεις που έχει το Σαββατοκύριακο. Εξούχο <Το> δικηγόρο σήμερα. Είσαι ξεπέραστο. Αυτό να λέγεται μπράβο σου. Κατά τη γνώμη μου, λίγα λε. Πάντα τα ίδια μου είπε και λίγα λες. Μου το έχει ξαναπεί. ξαναπεί. Λε λες λίγα, λε λίγα με ρίχνει. Με δικηγόρο μιλά. Ζωήτσα Τομή χείρων βέλτιστον, Τσίπρας και πάσης Ελλάδος. Δεν έχουμε πολιτικούς αγόρι μου. μου. εσύ κάποιον. Ψάχνω. Είμαι και ανιψιά συμβολεογράφου αν τον θυμάσαι του Κώστατος σκούρα. Α, βεβαίως, βεβαίως. Ε, Όχι. Ε, πρώτος μου. Ψ. Δεν τον πρόλαβες. Πόσο χρόνο είσαι. Δεν μπορώ να πω. Γιατί μου, γυναίκα είσαι. Τι κακό έχει να είσαι γυναίκα. Εκεί μου οι γυναίκε σχολείονται με την ηλικία του εγώ στην yeah, κορυφαία. Το, το λέει αρνητικό λες, και είναι κακό κάποιο είναι η γυναίκα. Για γόνια και τώρα περιμένω το τέσσερο, που είναι και αυτό εγώ. Καλύτει. Γεμίσει... Μέχρι του χαρτομάτι και oh. τα φανάγια. Μην πηγαίνει τσάμπα. Λοιπόν, αλλάξει και πάει Ελλάδο. Εκεί θα φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Α, δεν το προέβαια από το καλυπέρα τουλεφωνήματο. Θα φτάναμε, φτάσαμε! Αλλά λέξει και πάει ελλάδο. Να πούμε και πάει Γερμανία για να του πιάσουμε όλου γιατί δεν είναι. Ο θα πα ημέρα στου παρετηθείτε, Δεν θα πω. Αυτή Αυτοί τι θέλουν ακριβώ, αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι θέλουν οι Ένωση, Μέρκελ, Ο Όλμπλε και λοιποί. Ναι, το θέμα είναι ότι κάνει και ό,τι θέλουν οι παρετηθείτε. Απλά το αίτημα των παρετηθείτε είναι που δεν το κάνουν αυτοί. Παρετηθείτε εσεί να έρθουμε να κάνουμε εμεί αυτά τα ίσχυ. Αφού δεν μπόρεσαν. Όχι, δεν μπόρεσαν, δεν του άφησαν. Θέλετε να ρίξετε το σαμάρα. Γι' αυτό τραβάμε αυτό που τραβάμε τώρα. Οτιδήποτε <Συκλή> ό,τι τραβάμε τώρα. Εγώ θα σου πω: Δύο που τειώσα, δύο ανθρώπου. Μία γυναίκα από τη Σάμου. Ήταν έτσι στο χωριό και ζητιάνευε. Τα μάτια τη τρεγουλωμένα. Τι έτσι τρε, ήταν, αξιωματικού γυναίκα και πήγαν οι αντάφτε τη νύχτα και σκότωσαν τον άντρα τη, το παιδί με στην κούνια και τη έδωσαν και την ίδια μια μαχαιριά, αλλά δεν σκοτώθηκε. Ο άλλο ήταν από την Πελοπόνησο και ήταν εδώ αδικαστή του Εφετείου και ήταν δικαστή και εγώ όταν έζησα γιατί ήμουν Πειρέτρια τη κόρη σπίτι, δεν μπορεί να δει την κόρη του γιατί είναι επώνυμο το όνομα τη. Έλεγαν ότι κάποιο αντάρτη λείπει και ζητούσαν μια μάνα. Και λέει: Η μάνα δεν είναι εδώ το παιδί μου. Λέει: Εδώ είναι. Πού είναι το παιδί σου, λέει: Δεν είναι εδώ το παιδί. Ντάμ λοιπόν ο αντάρτη σκοτώνει τη μάνα. Ο γιος όμως ήταν τριμμένο. Γύρευε τη δοσυλλογή, ήταν. Τον αναγνώρισε, τον πήγα μετά. Γύρευε, λέω: Τη δοσυλλογή ήταν για να ο αντάρτη. Γιατί δεν το όλο, λε Να δεις. Ε, όχι, όχι να μου πει τι business κάνανε λοιπόν. Ο... Δεν ο γιώ... μου τα λε αυτά, τι κάναμε του κατακτητέ. Όλα να τα λε, Μισό. Τε έκανε λοιπόν. Είναι τον ειδήκη. Κρατούσε αυτό ο γιο τη κυρία που την εσκοτή, τη γυναίκα του δεσκότωσε, τη μάνα του, δηλαδή, τον εσκότωσε στο δικαστήριο Μπάρνει τώρα. Τέλο, να σα καταλήξουμε σε κάτι φιληνικό. Συνεργά των Γερμανών, καλό μόνο νεκρός εκρό. ξέρω κεντά μου ήταν... ε, Δεν πειράζει, τι να κάνουμε το Μπορούμε να το πούμε το δίκαιο το έξιπνο το Αντάτη. <Είξεστε, Λέχε> του <κατάλαβει> το κατάλαβε το το Λοιπόν, μην μιλήσουμε παραπάνω, δεν χρειάζεται. Μολύνει γραμμέ. <Λέχε> Άντε, για! <Λέχε> Φτάσαμε και στο τέλο, με τούτα και μετάλλα. Το έχουμε λαό. Το τρίτο μέρο μα πάει στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σα, Ρελαμόγιο. <από> Παρακαλώ, ο ίδιο. Ο ίδιο, Ρελαμόγιο. Δεν μου λε συγκέντρωση του άθονη. Να βάλω μπριγιόλ ή μπριλ κρίμησο, μαλί. Μπριγιόλ για να γράφει καλά στην κάμερα. Καλά, και μια βελατούλα του νερού να περάσει. Καλό είναι. Ε, φίλε, δεν ξέρω τώρα. Συγχαρητήρια σε αυτού που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Όντω, χαρητήρια. Είναι ήρωε. Ένα είναι παραπάνω ήρω. συγχαρητήρια σε αυτού που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και το καφιώνουν ακόμα. Ωραία, μπράβο. Και του χειροκροτώνουν ακόμα και του υποστηρίζουν. Τι να πω, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα. Οι άνθρωποι τώρα βγαίνουν και στα λένε στη μούρη σου, α πούμε, σε βρίζουν κατάφατσα. Έχουν και αυτή την άποψη για το λαό. Από εκεί πέρα, μπράβο σε όλου μα. Ωραία, <στολή> γιατί ψάχνει πασόκοπο να σε πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή. Έχουν χαθεί δεν ξέρω, φοβάμαι κρύβονται. Αφ... ντρέπονται για κάποιου Α... λόγου. Αφού έχει τη Σεριζέα ρε Α, ναι, σωστό. Το, το τέλειο. Σωστό. Πασοκ, το τέλειο πασοκτό. Όχι μεταλλαφέ, όλο το, το όλο εκεί είναι. και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αν τον Αριστερό εταίρο τη κυβέρνηση. Mm. Ο άνθρωπο γίνηκε και το πει καθαρά. Κατατροπόσαμε του και Εγώ θα σου κάνω μια πρόταση. Πήγαινε στι πιάσει, πήγαινε σε συνεργασμένου χώρου. Εκεί που συλείται και ανάπτυξη. Αν να μου στη μύτη. Μόνο μπορεί που τους ξέφυγε, αλλά και θα για την καρακόσα που λένε γερά, γερά, γεια σου, κορίτσι μου, χρόνια πάλευε να βγει Γεια σας. Γεια σας. Λέει σε παράλληλες. Βεβαίω, φαγητό. Όχι, φαγητό, στο σταθμό στον πήρα. Α, σταθμό, ναι, και φαγητό. Δεν χάμαστε εγενικό παραγγελισ. Δηλαδή yeah. από τραγούδι για να χωρέψει από φαγητό από ό,τι θέλετε, τι παραγγελιά. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι εγκρίση φαγού στην Πάτρα, από το σωτήριμο πολύ αγάπη για σημεί του θέμιση. Και τον θέμει. Το άδειμα τι υπάρχει άλλο. Σένα. Πρόκειται να γίνει ή τσάπα θα το βάλω. Ε, εντάξει, όχι, θα, θα... θα κάνει. Θα βοηθήσει, Άρα. Αν βοηθήσει ε, εντάξει, το τραγούδι θα... να βάλω, να βάλω και δύο τραγούδια. Εντάξει, βάλω για αρχή και τι έχει φάει. Πού είδε στο και με πήρες γιατί ξέρω τι φτώνει. Yeah. Τέλος yeah. πάντων έλα, yeah. σου πω, φταίω που σ' τα άστρα είναι, και η Εγώ ήρθα ευχαριστώ πολύ για σένα και τον Φινιο. Πρώτα απ' όλα για τι δύσκολε εποχέ στο που μου χαρίσατε. Ευχαριστώ γιατί έμαθα πράγματα από εσά. Τι αποχωρεί, φεύγει. Όχι, μια κάνω πλάκα, αλλά τελικά μου βγήκε. σοβαρό. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Έλα, να είσαι καλά. Δεν τελειώσα. Δεν φαίνεται όμω. Σαν να, όμως. Σαν να Ευχαριστώ έτσι, για τις, είναι, χαρές που μου δώσατε. Αντίο. Είναι σαν τον σύζυγο. Που δεν αντέχει άλλο, εκτιμά π... με έχει Έτσι. Τα πόμολα, τα έχω ετοιμάσει όλα. Τα πόμολα. Τα πόμολα που γέλεις. Να έρθω για εφαρμογή. Είμαι με το Τάκη μαζί τώρα, με το Τάκη. Και ο μαζί. Πού έχει τα όλα. Ο Πομολιέρης που λέμε. Αποστολή φίλε με, αποστόλοι, φίλου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια, γεια. Καταρχήν πες στον Βασίλη ότι το πόνι είναι συλλεκτικό. Εσύ δεν πέρα το πρόλαδες, το πρόλαδες. Τα ξέρουμε ρε, τα πόνι. Δεν μεγαλώσαμε, μεγαλώσουμε εμείς, δεν με μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, άνοιξη, ήλθε ξανά. Τι νομίζεις βλέπουμε τα GH τατρικά. Δεν είχαμε ανασφάλειες. Δεν θέλαμε να αποδείξουμε κάτι, ξέραμε τι είμαστε. Είμαστε κατσάτι από τότε. Το άρθρο 4, παράγραφος 7 του συντάγματο λέει: Τίτλοι ευγενία ή διάκριση ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνε πολίτε. Πώ έρχεται αυτό το Tomario Glickσμπουργκ και βγαίνει και λέει ότι είναι βασιλιά. Δεν είναι Έλληνε πολίτη καταρχήν. Και πώ θα κατέβει τι εκλογέ. Ποιο είπε ότι θα κατέβει τι εκλογέ. Έτσι λένε Ποιο το έχει πει, Πατζαφέρησε. μου την ΑΕΚ πηγή. Δεν το σκέφτηκα. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, εγώ. Χα. Η σημασία τα κατάλαβε εσύ.